Wild one. Wild one. Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στο ράδιο Άρτα Στους 101,5 Τσάρκα πάνω στον τοίχο έχει και σήμερα Μουσική Από εδώ από τους 101,5 Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 26814060 Είναι το τηλέφωνο για να μας κάνετε τι ωραίες παρατηρήσεις σας Κυρίες <Καιρίες> μου και κύριοι καλημέρα στην Δυτική το τονίζω Μακεδονία <καιρίες> για να μην έχω πρόβλημα στην Δυτική Μακεδονία μέσω του ραδιοφόνου αετός του του Τουγκιόνι Καλημέρα και στην Κεντρική και στην Ανατολική Σούλη τη Μακεδονία Καλημέρα Κώστα Καλημέρα στην Κύπρο μέσω του RTFM Του Νίκου του Αμάραντου wow. Όπως επίσης στην Εμέα Μέσω του Νεμέα Πρέσ wow. Όπως επίσης όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Μέσω γερού Ιντερνεδιού keep Ορίστε περικαλώ baby, Γεια σας Το άρεσε που το τόνισαν Έτσι αγόρι μου προχώρα <laughs> Έλα Yeah, καλημέρα Φυσικά, Δυτική Μακεδονία και ξέρω ψωμί <σομίρ> Λοιπόν, καλημέρα στου φίλου που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού 2 που υπήρξε ένα προβληματάκι. Ευχαριστούμε την Ελένη για την ε, ε, ε, ειδοποίηση. Το διόρθωσαν οι ε, τεχνικοί από το στούντιο ψι. Ναι, το διόρθωσαν αμέσω. Τέσσερι τεχνικοί επενέβησαν και το διόρθωσαν. Καλημέρα λοιπόν σε όλου του φίλου που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού Ιντερναδίου και όχι μόνο κυρία μου και κύριε μου και αγαπημένοι μου Ελληνογαρδουμπόπουλα. Κυρία μου και κύριε μου, ποπολαχτάρισα και εγώ έτσι όπω Ενώ η Ελλάδα ζει μέσα στην αγωνία. Στην αγωνία. Ε... Εκτός του ότι ζει μέσα στην ευτυχία Ζει και μέσα στην αγωνία Τις τελευταίες ημέρες Τα πήρε ο Καρατζαφέρνης Δεν τα πήρε ο Καρατζαφέρνης Έχει ο Φσόρο Καρατζαφέρνης Δεν έχει ο Φσόρο Καρατζαφέρνης Να δούμε που θα το, που, Τελικά τι θα του βγάλουν Του Καρατζαφέρνη ε, του επόμενου καιρούς Να τα λέμε και λίγο ποιητικά ναι κυρία μου και κυρία μου και να ζούμε μέσα στην Εκτός από την πλέρια ευτυχία Ζούμε μέσα στην αγωνία με τον Κρατζαφέρνη Χάσαμε την Τρόικα Στοπ Πού είναι η το... Τρόικα εδώ Τρόικα εκεί πού είναι ο παπάς Πού είναι ο παπάς η Τρόικα Ήξης αφήξης λοιπόν από τις Βρουξέλλες Κάνουνε ναζάκια Και πόλεμο νεύρων στην Αθήνα Είναι στον αέρα η επιστροφή της Τροϊκα. Ε, αυτά μας τα είπε το Bloomberg <Ρι> Ναι ωραία. η φωνή σου το Bloomberg είναι η φωνή σου Η σύμμαχη φωνή σου Η σύμμαχος μάλλον φωνή σου Μα διαμείνεις ο Ότι οι εκπρόσωποι των δανειστών Θα επιστρέψουν στην Αθήνα Όταν καταγραφεί πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων Κοτούτσικο Αν πως νόμισες Τζάπαμες ξεσκιστήκαμε εδώ η αριστερή Να βγάλουμε τον Ιούγκερ πρόεδρα της Οικονομισιών <laughs> Τι νόμισες ρε Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου ου, ου, ου, σου κάνω και τις... Ε, από πίσω τη. Ε, Πώ τα λένε, ρε παιδί μου, τα χαλιά τη ε, του θρύλερ. Είναι σε θρύλερ, έχει εξελιχθεί η επιστροφή τη Τρόικα. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε την πιο κρίσιμη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματο, να πάρουμε τη δόση. Γιατί έχουμε γίνει πρεζόνια τώρα, εσύ ξέρει να πούμε. Και, έχει, και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, προ τα που θα κόψουμε, να χτυπήσουμε το κεφάλι μα σε έναν αντίχο. Μη και δεν έρθει η Τρόικα, μεγάλε. Μη και δεν έρθει η Τρόικα και δεν πάρουμε τη δόση. Και δεν γίνουν τα υπογεγραμμένα Κυρία μου και κύριέ μου Ενώ όμως Πρόσεξε Θα διαπίστωσες εχθές Ότι ο κύριος Σάλλα Όχι ο Σάλας Σάλλα Μες στη Σάλλα τα μιλήσαμε Τα συμφωνήσαμε Μάλιστα Λοιπόν, Νόμισα ότι είναι αυτό, Ένα μπαλόνι να πούμε Κόκκινο σε σχήμα, τι σχήμα είναι αυτό, τι μπαλόν είναι αυτό, πετάει εδώ, ξαπ' το στούντιο κυρία μου και κυρία μου, είπαμε, μας πλάκωσαν, η είναι εδώ, τέλος πάντων <laughs> Μας που πουλές ο σάλας και άλλοι τραπεζίτες στο Μέγαρο, ξέρεις τι να πούμε, ένα είναι το Μέγαρο Και πρότεινε να μην πληστηριάζουν ο Σάλλας, Σάλλα στη σάλα τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε στη Σάλα του Μεγάρου, καταλαβαίνει. Να μην πληστηριάζονται ακόμα οι πρώτε κατοικίε, διότι οι τράπεζες δεν θέλουν να φορτωθούν με χαρτοφυλάκια των 70.000 ευρώ. Σε παρακαλώ πολύ με αυτά. Θα φορτώνονται τώρα οι τράπεζες να πούμε. Και αυτά όλα που λε, μεγάλε, μεταξύ μα δήθεν τα κάνανε χωρίς την έγκριση της Τρόικα. Πρόσεξε, τα κάνανε. Τσαμπούκογλου. Πώ να το πω, Εμπούκογλου. Δεν μου μαζόχτηκαν οι τραπεζίτε με το Σαμαρά. Λοιπόν, και στη σάλα, σάλα, εκεί πέρα τα μιλήσανε δεν παίρνει πίσω η κυβέρνηση τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια βροντοφόναξ, εωής και μοναδικός αρχηγός Αντρουλίδης <Το> και είναι έτοιμες οι τράπεζες μεγάλε, να ξεκινήσουν τη διοχέτευση ρευστότητας προς επιχειρήσει και νοικοκυριά πως θα αντέξεις μεγάλε <Το> <Το> πως θα αντέξεις απ' τη μία η ευτυχία <Το> απ' την άλλη τα λεφτά Απ' την άλλη αξιοπρέπεια, πως θα αντέξεις τόσο... Uh, oh, oh, oh, मö, παιδιά δεν τα αντέχω δηλαδή, πραγματικά, δεν τα αντέχω αυτό Αγαλώ Κατάλαβα την ερώτηση αγαπημένη μου, ξαναπες μου Γιατί είπα να πάρεις Τι Αυτό μο... αυτό εννοούσε Πε μου από την αρχή του το καταλάβατε ε, Έλα, Εντάξει Και τίποτα δεν θα πάρεις Και πάλι θα πληρώνεις Να σε καλά Όχο φίλος μου εδώ λέει να πούμε και Έτσι είναι Και τίποτα δεν θα πάρεις Και πάλι θα πληρώνεις Νομίζω ότι εκτός των άλλων Χθες που μιλάγαμε και προχθές Για τις 100 δόσεις και την υπογραφή που ζητάνε Λοιπόν, ε, για αυτό το χοντρό κόλπο, αλλά εγώ πραγματικά, Ελληνάρα μου, δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς θα αντέξεις τόση, τόση ευτυχία, τόσα λεφτά, τόσο, τόση αξιοπρέπεια, τόση δημοκρατία. Πώς τα αντέχεις ρε μεγάλε. Πώς θα αντέχεις, δηλαδή, μιλάμε πώς δεν σκάς. Αφού είσαι και καλύτερα από τη Συγκαμπούρη. να χθες, δεν, το, δεν σου κάνω πλάκα. Είναι, λέει, το δημοσιονομικό μας ε, τερτύπη, αυτό, το δημοσιονομικό μας τερτύπη, λέει, είναι ανώτερης μορφής από τη Σιγκαπούρη. Δεν σου το λέω εγώ ρε Ο Βενιζέλος το λέει. Αφού είσαι ανώτερης μορφής από τη Σιγκαπούρη, ξέρω εγώ τη μορφής γενετικής, τώρα τι να σου εξηγήσω. Ρώτα το Βενιζέλο. Στου Πεχιάου. σω είσαι στο Πεχιάου. Αν δεν είσαι στο Πασόκου είσαι στη Δημοκρατία. Συγκυβερνήτε είσαστε. Αδέρφια είσαστε. Ρωτήστε τον επιτέλους. Αλλά εσύ πώς αντέχεις, δεν μπορώ ειλικρινά. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω να πνιγόδρα με στην ευτυχία και στο χρήμα. Και όλα αυτά. Σου θυμίζω ότι τα κάνανε χωρίς την έγκριση της Τρόικας Μα ζώχτηκαν ρε παιδί μου άντριδες Και είπανε θα χώσουμε φράγκα Δεν θα πάρουμε την πρώτη κατηγία Μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός, ο Σαμαράς Ο Ζαν Κλοντ ε, Χιτλεράς Είναι και το του όνομα Του Σαμαρά το όνομα το άλλο είναι Ζαν Κλοντ Χιτλεράς Ναι ε, είναι ο Ζαν -Κλοντ που λέμε Ναι Ζαν Κρόντ Χιτλεράς Λοιπόν που λες Τι σου έλεγα Και πρόσεξτε Μας διαβεβαιώνουν Οι άμεμπτοι Οι πως τους πού πω αλλιώς θέλω να στα λέω Γιατί εσύ ξεχνάς Οι δημοκράτες Οι τίμοι Οι αγωνιστέ της δημοκρατίας να, Με μία λέξη αυτοί λέγονται παπαγαλάκια Αυτά όλα που σου είπα Γράφουν λοιπόν ότι Ο τοις Ο τοις Δες μου, δες εμου, μου, μου, μου, μου, δεν θα μου τα δω Οδωθέρω Δεν τα θέλω το λειπτά να τα κρατήσω Τι έγινε Thank you Bye Μου λέει εδώ ένας Τελειάκροατής Να χαρώ τη λογική σας Τι τη θέλεις τη λογική Ακροατή μου Τι τη θες μω μου Άστο άστο Άστο <Άς> τετεινόν μου λέει. Σιγκά μου λέει. Άστο <Άς>, Λοιπόν. Κάτσε περίμενα σου τώρα για τον Μπέμπερζ Μπλουμ. και για τους. Σου είπα λοιπόν. Ο Δημοκράτης. Ο Έντιμος. Ο Άμεμπτος. Ο Τίμιος. Πώς αλλιώς να σου το πω. Δημοσιογράφος. Όλα αυτά θα βάζουμε σε μία λέξη. Είναι παπαγαλάκια. Λοιπόν. Γράφουν λοιπόν ότι ο Μπίζεμ Ντάιζεν Διαβεβαίωσε. Ότι δεν θα υπάρχει νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα Μεγάλε στόμα Ιντερμεντέριδες Όμω ο Dyson Blum Dyson Bloom. Προσέξτε Είπε δεν θα υπάρξει πρόγραμμα Με προκαθορισμένα ποσά Από την 1η Ιανουαρίου Βλέποντας και κάνοντας Είπε ο Dyson Bloom. Πήραν το πρώτο λοιπόν οι άμεμπτοι, οι διτήμοι οι δημοκράτες που ορλιόνται στα κανάλια και στις εφημερίδες φυσικά είναι είναι ναι, κατάλαβε τώρα πήραν το πρώτο, δεν θα υπάρξει πρόγραμμα και όρμησαν να σε ενημερώσουν μεγάλε γιατί η ανάγκη σου για ενημέρωση τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη που έχεις για αξιοπρέπεια Για δημοκρατία Για ζωή γενικά Αυτά λοιπόν κυρία μου και κυρία Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας Βόβες Είναι ο καρατζαφέρνης λαμόγιο ή δεν είναι Έχει ο Φσόρο καρατζαφέρνης ή δεν έχει Και χαμός με την τρόικα Μπού μας κάνε μασκιάζει η τρόικα Μας κόβουν τον κεφάλι τα τζιχαντήρια τη πολιτική. Κυρία μου και κυριέ μου, ένα λουλούδι ανθίζει μέσα σε αυτό το χαμό, το οποίο κρατάει ένα βιολί και παίζει συνέχεια το βιολί του. Θέλω εκλογές. Θέλω εκλογές, θέλω εκλογές. Αλέξης. Σήμερα λοιπόν, συγκαλεί την κοινοβουλευτική ομάδα του Τσίριζα, όπου λοιπόν θα πάει την Κυριακή ο Αλέξης φεύγει για Φλωρεντία, να σα ενημερώσω. Εντάξει, το Σάββατο θα πάει στη Μαδρίτη, τον, προσ, τον προσκάλεσαν οι, οι Ποντέμος οι, οι Ισπανοί αγανακτισμένοι τους Έλληνες αγαναχτισμένους, τους ανέκοψε ο Αλέξης αν θυμόσαστε θέλετε να σας ξαναβάλω το ηχητικό θέλετε να δηλαδή αυτά τώρα μη μου, στενα, μη μου τσαντίζεσαι Σιριζαί μου δεν είναι συνωμοσιολογία ο Αλέξης με την παρέα του και το ΚΚΕ και άλλοι ανέκοψαν τους Σιριζαίους τους, τους, τους αγανακτισμένους τους τότε αυτούς που είδαν τον απλό λαό που είδε τι του μελιγενέστε και ξεχύθηκε στου δρόμου. Οι μεν κουκουέδε αυτή τη στιγμή του λένε ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ και Χρυσαυγήτε. Ο ΔΕΑ Λέξη είπε ότι αν δεν. Δεν σα βάλω το ηχητικό τώρα, δεν θέλετε σα το βάλω. Το έχω. Λοιπόν, ότι αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, πολλά θα συνέβαιναν εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, πάνε να δει του Ισπανού Αγανακτισμένους τους Έλληνε του πέταξε στη γωνία. Τι του θέλει. Τι του θέλει. Τι τους χρειάζεται Αφού δεν είναι ψήφοι αυτοί Την έχουμε την κυβέρνηση Οπότε κυρία μου και κυρία μου το Τώρα καταλαβαίνεις Σάββατο Μαδρίτη Κυριακή Φλωρεντία Χτες βγήκε, από τη... Χτές βγήκε με τη συνάντηση με τη Γιάνα; Αλλά όμως Αυτό το λουλούδι Το ανθισμένο με το βιολάκι του Θέλει εκλογές, θέλει εκλογές, θέλει εκλογές. Πάντως Πάντω μεταξύ μα Αν βιάζεται μία ο Αλέξης για εκλογές, εμείς προσωπικά βιαζόμαστε 500, να γίνουν κυβέρνηση. Παρακαλώ. Κύριε, τώρα να δεις να πούμε με ανθιβητήσεις, ε. Τώρα, τώρα περίμενε. Τώρα όχ τραβά ...περίμενε να απαντήσω το τηλέφωνο παρακαλώ ...ναι, ναι, ναι να βάλω δηλεστ όστον στα α, δηλαδή εσείς δεν παίζεστε με τίποτα ρε δεν παίζεστε με τίποτα εσεί να πούμε. ο ένας μου λέει θέλω να μου βάλει το να ακούσω τον Τσίπρα ο άλλο μου λέει: Θέλω να βάλει στο Σταρόβα το τραγούδι. Θέλει, δεν θέλει. Ε, θα πάρει εκείνο που λέει ο Σταρόβα. Δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ. Γεια, άλλο το βρίσκω το γράμμα. Έλα, ρε παιδί μου. Να, το, παιδι, να, το, παιδι, να πω, το βρούμε. Να το βρούμε. Έλα έλα έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Όχι για να, όχι για να μην λέει ο. Ο τελεακροατής, Ο τηλεακροατή. Πού είναι, ρε παιδιά. Βίαιο η χολύπτρη που είναι ρε εδώ. Α, εδώ θα είναι. Λίγο. Μπα, δεν είναι ούτε εδώ. Τέλο πάντων, θα φάμε την εκπομπή τώρα. Λοιπόν. Ε... Yeah. Να σου βάλω το κάτσε. Περίμενε για να συνεχίσουμε την εκπομπή. Θα... Ορίστε. Ορίστε. Ορίστε. Άνοιξε το ραδιόφωνο τέρμα να ακούσει.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 από την, τις έκτακτες περιστάσεις Αυτό δικαιολογείται εν μέρη Αυτό δικαιολογείται εν Από την, τις έκτακτες περιστάσεις <εκλικές> Αυτό ήτανε Θα έχω κι άλλο φαίνεται Τέλος πάντων να μην εκπομπή τώρα <Το στρέστα> Λοιπόν ε, ε, ε. Αλλά όπως <σχυριακή> ακούσατε Όλα δικαιολογούνται από τι έκθεσες τέλο πάντων δεν ασχοληθούμε με τον Αλέξη τώρα Εμείς, εμείς αν βιάζεις τον Αλέξης μία Βιαζόμαστε 1500 Να γίνει Πρωθυπουργό. Λοιπόν κάντε το εκλογέ να τελειώνουμε Κυρία μου και κυριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο ευτυχώ μέσα στο Μέσα στην πλέρια ευτυχία που ζούμε Στη Μαυρίλα Στην κατήφια και στην κατάθλιψη Υπάρχουν και κομικοί Τύπου Παπαδημούλη Γνωρίζει γνωρίζεις τον Παπαδήμουλη, φαντάζομαι Είναι αντιπρόεδρος του Γιούνκερ Είναι σιριζαίος αριστερός Αντιπρόεδρος του Γιούνκερ Της Κονομισιόν Το τονίζω, μήπως δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, δηλαδή λοιπόν, Ευτυχώς μας έκανε και αγέλασε Το πικραμένο μας Αχίλι Όταν διαπιστώσαμε ότι μαζεύει υπογραφές Αριστερών Ευρωβουλευτών για να κάνουν πρόταση μορφή κατά του Γιούγκερ για το φορολογικό παράδεισο του Λουξεμβούργου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Θυμόσαστε τι έγινε προχθές με τον δημοσιογράφο που λέγαμε για τον Οπότε Όταν ήταν υπουργό οικονομικών ο Γιούγκερ στο Λουξεμβούργο, γινόταν ο γατόγαμο. Και τώρα που λε, αφού σκίσανε τα βραχιά τους βαριότανε όπως οι Σιήτες στην πλάτη με μαχαιροπείρου να κάρουν πρόεδρο του Γιούγκερ και την πρόεδρο του Παπαδημούλη, ο Παπαδημούλης όντα αριστερό, αφού είσαι παρακαλώ και αντιπρόεδρο του Γιούγκερ, μαζεύει υπογραφές αριστερών λοιπόν για το φορολογικό παράδεισο του Λουξεμβούργου δηλαδή είναι μεγάλε... με <laughs> για να καταλάβω δηλαδή <laughs> τι σημαίνει η πρωτοβουλία της Ευρωαριστεράς για πρόταση μομφής κατά του Ζαν Γκροντ Γιούγκερ δεν σε καταλαβαίνουμε μήπως μπορείς να μας το κάνεις κέρματα παρακαλώ Ah, μάλιστα, σωστά, ναι. σωστά σωστά, σωστά σωστά, σωστά λοιπόν, νομίζω ότι ο φίλος τηλεαγροατής με διαφώτισε πλήρως και συμφωνώ μαζί του απόλυτα. ο Παπαδημούλης μου λέει δεν έχει κάνει τίποτα άλλο από το να μεταφέρει την τακτική ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο κάνουμε μομφές, κάνουμε στάσεις, κάνουμε εκείνο κάνουμε άλλο και γενικώ κάνουμε την πάπια σε ό,τι περνάει η κυβέρνηση όπως, στο, όπως στην Ελλάδα διότι, αν αυτή τη στιγμή ο δεν ξέρω αν ισχύει ότι με τον ελληνικό, με το ελληνικό σύνταγμα, αν σηκωθούν και φύγουν όλοι οι αριστεροί, όσοι είναι εκεί ευρωβουλευτέ, τι θα γίνει, δεν θα υπάρξει συνταγματική ανομαλία. Δεν ξέρω, υπάρχει σύνταγμα εκεί πέρα. Μα τα πήγαν κανένα νομικό, Ναι, από αυτού του συνταγματολόγου. Γεγονό είναι πάντω ο φίλο τη Δηλαδή έπιασε ακριβώ το νόημα τη κίνηση Παπαδημούλη. Εμεί γελάσαμε βέβαια αλλά ο τελεαγρατής πιο γατούμπα γατούμπα πεταλωμένοι από μας, το πιάσε και συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Η τακτική ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και στην Ευρώπη φωνασκούμε, κάνουμε προτάσεις, μορφέ, οριόμεθα αλλά η κυβέρνηση περνάει τα δικά της. Το ίδιο θα κάνει και ο Γιούνκερ. Κυρίες μου και κύριοι, το προβόπουλο το γνωρίζετε όλοι. Ε, όλοι μπορεί να μην... ορίστε παρακαλώ. Τι? Πρόταση Πορδής. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι μου λέει εγώ δεν θα κάνω πρόταση Μομφής, θα κάνω πρόταση Πορδής. Μα πώς εκφράζεστε έτσι. Λοιπόν, μπορεί να μην ξέρουμε όλοι τι έκανε ο Μπροβόπουλος, όμως ως ψηλιασμένοι ως ψιλιασμένη παρακαλώ ρίστε παρακαλώ <συσίλια> για πες μου αχαα <συσίλια> <συσίλια> <συσίλια> Και γιατί δεν, δεν κάνει εσύ χωρί κόμμα, Να πας το πασόκ! Να πας το πασόκ! Έλα, για! Είναι τούτο ρε δώρε. Θα πάω στο πασόκ, γιατί έφκαν όλα τα σκούπρα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, ειδικά στη δυτική Μακεδονία, εξεφράστηκε αρτηνό. Έφκαν τα σκούπρα και θα πάω στο πασόκ. Να τάβα στο πασόκ. Λοιπόν, μου τον φαντάζομαι, ναι ψηλιασμένοι όπως σας έλεγα, είμαι θα, απαξάπαντης. Προσέξτε, ο Προβόπουλος τώρα είναι στην απόξω. και τι είπε. Ξέρω, είπε ο Προβόπουλος, ότι στην πρώτη κυβέρνηση η αντίδραση ήταν ότι δεν μπορούμε να απολύουμε δημόσιους υπάλληλους, δεν μπορούμε να μειώνουμε τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Άρα η εύκολη λύση ήταν να βάζουμε νέους φόρους, αλλά με, το νέο, με τους νέους φόρους πνίγει στην ανάπτυξη. Τώρα τα λέει ο Προβόπουλος Τώρα τα λέει ο Προβόπουλος Μεγάλε Τότε φυσικά Τι να κάνει ο Προβόπουλος Ο Προβόπουλος είναι από τους τύπους Τους εκατομμύρια τύπους Οι οποίοι κοιτάνε την πάρτη τους Την τσέπη τους και την κατάλληλη στιγμή Λένε ναι σε όλα Παρακαλώ Ναι <Τι Τι> Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ Θε... Ευχαριστώ πολύ τηλεαγροαντή μου για τα κακά σου λόγια Όμως πρόσεξε Θέλω να δώσετε λίγη σημασία ειδικά εσείς οι φίλοι Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι ακούτε από τα γραφεία σας αυτή τη στιγμή Προσέξτε Ο Προβόπουλος Ο καλό πιόνι του συστήματος Δεν τα λέει αυτά για να σε ενημερώσει Θέλεις να σου πω Τι σου έλεγα προχθές Ότι την υποψία μου ότι η ιστορία των 100 δόσεων απευθύνεται αποκλειστικά στους, στους δημόσιους υπάλληλους για να τους ξεσκίσουν ήρθε η ώρα να τους ξεσκίσουν θέλεις να το συνδυάσει με την σημερινή δήλωση του Προβόπουλου βγήκανε πια πρόσεξε εγώ δεν θα αναφερθώ στο αμόλυμα του Πάγκαλου που βγήκε και είπε οι μισοί είναι κοπρίτες και οι άλλοι μισοί φεύγουν από τη δουλειά τους προσέξτε το συντονισμένο της υποθέσεω. Ο Προβόπουλος λοιπόν στο λέει σήμερα Προχθές ούκαν λάβεις Από τους ιδιωτικούς και ελεύθερου επαγγελματίε Και εκατοδόσεις για ποιον, λοιπόν, χτυπάει, για ποιον λοιπόν χτυπάει η κουδούνα αυτή Όλο Αυτό το κόλπο για ποιον λέτε εσείς να γίνεται Για κάποιους απλή λογική είναι Οι οποίοι ακόμη έχουν ένα εισόδημα Ένα εισόδημα όχι κέρδος από την εργασία τους, εισόδημα. Και ποιοι είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι μοναδικοί που έχουν κάποιο εισόδημα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, μεγάλε. Μήπως πρέπει αυτά όλα να τα συνδυάσετε λίγο, διότι αυτός που σας είπε κοπρίτες και ε, ακαμάτιδες, που σας είπε και ότι είστε κοπανατζίδες, ε, είναι αυτός ο οποίος ε, μέσω της δική σας ψήφου, ήταν υπουργό, θεός, μεγάλος σοσιαλιστής και η κατάσταση όλη. Λοιπόν, για ποιον χτυπάει η κουδούνα τώρα? Για ποιον, για τον κατεστραμμένο ελεύθερο επαγγελματία? Για τον ε, μη έχοντα μεροκάματο ιδιωτικό υπάλληλο? Για ποιον με άραγε χτυπάει η κουδούνα? Μήπως πρέπει να χτυπήσετε την κουδούνα των συνδικαλιστών σας? Εντάξει, ελάτε να γελάσουμε ομού και όλοι μαζί. Αλλά τελικά... Θα έρθει η στιγμή η οποία θα καταλάβετε κι εσείς ότι στην Ελλάδα του σήμερα ο καθένας είναι από μονάχο του. Να σας το πούμε έτσι εδώ ντόπια από του τέρμα δεν έχει πουθενά να ακουμπήσει. Δεν μιλάμε για κράτος και κοινωνική πρόνοια δεν μιλάμε για τέτοια. <και> μιλάμε για ομάδες για κόμματα, για συνδικαλισμούς για όλη αυτή τη φούσκα η οποία οδηγεί οδηγεί το αυτό το, το πράγμα στο στο βάθος όπου πάτος δεν υπάρχει πάτος δεν υπάρχει αυτά λοιπόν είπε ο τα κοιτάπε σήμερα παρακαλώ Νέφερ ναι, ευχαριστώ πολύ να είστε καλά Ευχαριστώ πολύ να είστε καλά Λοιπόν αυτά λοιπόν είπε ο Συνδύασε τα όλα μαζί Συνδύασε τα όλα μαζί Λοιπόν Συνδύασε και το ξαφνικά είδες Ο Πάγκαλος δεν βγαίνει τυχαία Δεν πετυχαίται τυχαία ο Πάγκαλος ποτέ Κυρία μου και κυρία μου Όλα αυτά λοιπόν Ενώ εμείς εδώ πλέον στην την πλέρια ευτυχία Ο Σάλλας θα μας ρίξει δισεκατομμύρια Ο Σαμαράς μας έχει... Μας έχει πνίξει από την ευτυχία από τα φιλιά 17 χρονών κορίτσι δεν το λέω ποιητικά Οδηγήθηκε στο νοσοκομείο από ασιτία Έκρυβε την αλήθεια από όλους Ότι δεν υπήρχε ούτε ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι Επί Και δεν είχε ένα νευρική ανορεξία Την αρρώστια της εποχής Είχε πείνα στην Πάτρα λοιπόν Οι 17 χρονοί Έκρυβε την αλήθεια από καθηγητέ και συμμαθητές η αξιοπρέπειά της αυτό έλεγε και το κορίτσι κατέρευσε φοβόταν να πει την αλήθεια στους φίλους και στους καθηγητές και η κοινωνία της Πάτρας έπαθε σοκ έπαθε σοκ η κοινωνία της Πάτρας μεγάλε η κοινωνία της Πάτρας που τρέχει πίσω από τους Σαμαροβενιζελοκουρέλιδες που έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση δεν παθαίνει σοκ όταν οι, οι μπουμπούκοι, όταν όλα αυτά τα πιόνια της κατάστασης βγαίνουν και κάνουν αυτά που κάνουν. Όχι δεν παθαίνει σοκ η κοινωνία της Πάτρας εκείνη τη στιγμή. Καμία κοινωνία δεν παθαίνει σοκ από αυτά που του παρουσιάζουν κάθε βράδυ στα δελτία της τομοκρατίας οι τζιχαντιστές της πολιτικής στην Ελλάδα. Τα τζιχαντήρια των μεγάλων καναλιών στην Ελλάδα. Η πουλημένη δημοσιογράφια. Άιντε τα πούμε πάλι από την αρχή. Τα αναόντα που λέγονται πολιτική Όχι δεν παθαίνεις σοκ εκείνη τη στιγμή Σοκ παθαίνεις όταν μια 17χρονη Οδηγείται στο νοσοκομείο Από την Ασυτία. Σε άσχημη κατάσταση λοιπόν Η μητέρα της απευθύνθηκε Σε συλλόγου και σωματεία ζητώντα Ακόμη και ένα πιάτο φαΐ Λοιπόν, κατάλαβες Και την επισήτηση στο σπίτι Την ανέλαβε ένα αεραστεχνικό αθλητικό σωματείο Της περιοχής Η μικρή Παίρναγε φιαλτικές στιγμές φυσικά Παίρναγε φιαλτικές στιγμές Και έγινε ό,τι έγινε Αλλά εκείνο που σε τρελαίνει Είναι το σοκ που παθαίνουν Οι αυτές που Ορίστε Θα αναλογηθώ λοιπόν κι εγώ Πού είναι η κυρία Γκουτζαμάνη η εισαγγελέα η οποία ονόμασε ενδιάμενά εγκληματίε αυτά τα παιδιά με τι καταλήψει να συλλάβει του πραγματικού εγκληματίε. Που λέγονται βοήδε, γιοριάδε, σαμαράδε, πάγκαλοι, βενιζέλη, κουρέλιδε, όλοι αυτοί. Πού είναι λοιπόν η κυρία Κουτζαμάνη η εισαγγελέση, η οποία πριν μια εβδομάδα ονόμασε τα παιδιά αυτά, εντινάμε εγκληματίε, πώ του είπε τέλο πάντων. Πού είναι λοιπόν, που ακριβώ, ακριβω με τις υποκριτικέ υποκριτικές πουτανοκοινωνίες Οι οποίες, για να καταλάβεις, Μεγάλε Παρακαλώ ευχαριστώ Λοιπόν, Μεγάλε Πού είναι λοιπόν η κυρία Γκουτζαμάνη Αυτές οι κοινωνίες Αυτές οι κοινωνίες, Μεγάλε είναι αυτές οι κοινωνίες που παθαίνουν σοκ Είναι η κοινωνία της Άρτας Η οποία θα ανταμείψει του Γιώργου του Στήλιου Που την κομμονίστρια τσίπη και την τσίπι. Όταν θα, το παιδί του γειτονά του θα λιποθυμίσει στο σχολείο Θα πάθει σοκ κι αυτός Οι στήλοι της κοινωνίας δεν έχουν καμία ευθύνη Κατάλαβες Μεγάλε Για, για αυτό που συμβαίνει δεν έχουνε καμία ευθύνη για αυτό που συμβαίνει. Ορίστε, παρακαλώ. Μουσική Καλημέρα. Σας. Ναι. Ναι, like ναι. Καλά κάνει λοιπόν και μου θυμίζει εδώ ένας φίλος τηλεακροατής Το θάνατο του μινά στην άρτα που πέθανε από ασυντία Όπου συγκλονισμένη η κοινωνία της Άρητας Μύριζε το κουφάρι του μινά και την ενόχληση Ρε δεν παρακονίσετε την κεφάλα σας Την κουνάτε λίγο την κεφάλα σας να συνέρθετε Την κουνάτε λίγο Διότι η κυρία Κουτζαμάνη αυτή τη στιγμή Η κυρία αυτή τη στιγμή Έπρεπε να του συλλάβει αυτού. Έπρεπε να του συλλάβει. Άσε τώρα νόμου, ασυλίε και όλα αυτά τι γαρδούμπες Και επειδή με έπρεξε στη λέγα μου πάρε το το ηχητικό, πάρε λοιπόν την ελπίδα σου να πάει να την ψηφίσεις Νομίζω ότι η κοινωνική σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Συνεχίζεται αυτή η πολιτική γι' αυτό το τι θα πει ο Τσίπρα τι θα πει ο <σχει> ΣΥΡΙΖΑ. <σχει> Εγώ θα σας έλεγα δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε και ένα ανάχωμα στην ανεξέλεγκτη κοινωνική σύγκρουση, η οποία ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα. Εγώ θα σας έλεγα δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε και μία, ένα ανάχωμα στην ανεξέλεγκτη κοινωνική σύγκρουση, η οποία ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα. Εγώ θα σας έλεγα δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε και μία, ένα ανάχωμα στην ανεξέλεκτη κοινωνική σύγκρουση, η οποία ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα. Ένα ανάχωμα, ένα ανάχωμα, ένα ανάχωμα, ένα ανάχωμα, ένα ανάχωμα Ποια ήταν λοιπόν η ανεξέλεκτη σύγκρουση Οι μανάδες και οι γιαγιάδες που κατεβήκαν στο δρόμο Οι άνθρωποι που βλέπανε τι γίνεται από ένστικτο μπροστά τους Ότι θα τους κλέψουν τη ζωή και την αξιοπρέπεια Λοιπόν, από τότε έγιναν πολλά, πάρα πολλά το βάλα επειδή με έπρεξε ο τηλεακροατή. Ορίστε λοιπόν, τρέχα. Τι περιμένει λοιπόν. Αν βιάζεται αυτό, αυτό λέω, αν βιάζεται αυτό μία, εμεί βιαζόμαστε 1500. Όχι, <laughs> ότι, ότι θα καταλάβει τίποτα το, το κάθε βολεμένο πετσί το οποίο πέρα από τα φράγκα τα οποία βάζει την τσέπη, δεν σκέφτεται τίποτα. Φυσικά και δεν θα καταλάβει τίποτα. <laughs> Άλλα θα γίνουν. Πράγματα τα οποία δεν έχει στο μυαλό σου. Οπότε λοιπόν πάθε σοκ τώρα για κάθε 17 χρόνια ή μικρότερο ή μεγαλύτερο που παθαίνει ασυτεία και πέφτει σαν τον κοτόπουλο και, και πήγαινε να συζητήσεις να πούμε για το, στο καφενείο για το κόμμα σου και ας τα το θέμα ε, Με το φίλο που πήρε τηλέφωνο την ώρα που έπεσε το ηχητικό του Τσίπρα, δεν θα συμφωνήσω για τους, ε, ε, ακριβώς για την ιστορία γιατί, φίλε μου, θα σου πω κάτι: Ότι ένα άνθρωπο ο οποίο αγωνίζεται καθημερινά για τη ζωή του, λοιπόν και παιδιά θα κάνει και θα θελήσει να τα μεγαλώσει, που να προβλέψει ότι στη ζωή του θα του έρθουν μπροστά σαμαράδε, βορίδεδεδε, βενιζέλη και Κουρέλιδες Δεν δεν δε, τι να κάνει ο άνθρωπο. Άμα, ε, άμα είχε τέτοιο κληρονομικό χάρισμα, δεν θα γινόταν ούτε εργάτη, ούτε έμπορος, ούτε κατάλαβε. Θα γινόταν η. Ε, πώ τη λένε αυτοί, στη Μενεγάκη, η Μαρία η Αστραχάν που λέει τα. Τα ζώδια και γκουνομάει. Λοιπόν, πώ τη λένε αυτοί να μου ξέρω, εδώ. Μαρία Μπουχαλάκη, κάπω έτσι. Αυτά λοιπόν. Η κυρία μου και η κυρία μου, οι υπάλληλοι τη Νέα Δημοκρατία, μην μα λε τέτοια, ώρα εδώ μιλάμε για επανάσταση. Απειλούν ότι θα κάνουν κατάληψη. Απαπαπαπαπα, η Όλγα μα. Πρωί. 200 εργαζόμενοι στο κόμμα δεν έχουν πάρει φράγκο εδώ και 3,5 μήνε. Οoooooooh! Λοιπόν. Προτείνω εδώ λοιπόν στην κυρία Γκουτζαμάνη Να τους χαρακτηρίσει εγκληματίες Όπως χαρακτηρίσε και τα 15χρονα Γιατί επειδή είναι υπάλληλοι της Νέας Δημοκρατίας <laughs> πάντα με συγχωρείτε Με συγχωρείτε πάρα πολύ Τρελαίνομαι στο γέλιο Όταν ακούω ότι υπά... υπήρξαν και υπάρχουν Έλληνες Υπάλληλοι του Πασόκ Της Νέας Δημοκρατίας Σίγουρα θα υπάρχουν και του ΣΥΡΙΖΑ Του ΚΚΟΕ υπά... υπάλληλο κόμματο. Μιλάμε για το top επάγγελμα. Μιλάμε για το μέλλον δικό σου. Μιλάμε δηλαδή για όραμα, με όνειρα. Σκέψτε τώρα τι όνειρα είχε αυτό ο άνθρωπο στη ζωή του, αν νοείται άνθρωπο και πήγε και έγινε υπάλληλο του κόμματο του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Όχι τρει ή μισή μήνε, σα αφήσουν απλήρωτο. Τι σημαίνει δεν δουλεύει σε πλήρωτο κόμμα και είσαι υπάλληλο, άμα. Ρε πλάκα, μα κάνετε κι εσεί. Με του πληρώνει, σε Σαμαρά. Με του πληρώνει, μπράβο του Σαμαρά. Με τους δίνεις μία Αυτοί δεν είναι εργαζόμενοι μεγάλε Αυτή είναι γερμανοτσουλιάδες Έλα προχώρα παρακάτω τώρα να πούμε. Άστα τα ομοφο... Πώς τα λένε Τα δημοκρατικά σου Ο Δήμαρχος Ζαχάρος και ο Νομάρχης Ηλίας Τότε που κάηκαν και σκοτώθηκαν κόσμος Στην... Ε, πες το ρε παιδί μου κάτω στην Ηλία Την καθάρισαν με 40.000 ευρώ Θα τα δόκουνε με δόσεις Άσε τώρα που του δίκασαν σε 40 χρόνια, αυτά είναι τρίχε. 40.000 ευρώ λοιπόν, σε, με δώσεις θα τα δόκουνε μετά από απέτηση τη υπεράσπιση και τέλο. Κυρία μου και κυρία μου, αυτά συμβαίνουν όταν είσαι του κόλπου. Όμω ε, πρέπει να σα πω ότι πιο να ζει, πεθαίνει. Προσέξτε, Η, το ενδεχόμενο να εξαρτώνται οι παροχέ υγεία από τον αριθμό ενσύμων που έχει ο ασφαλισμένο. Κάθε χρόνο έθεσε υπομορφή ερωτήματο ο Ροβέρδος ο Σπυρόπουλος Να σας θυμίσω το γράμμο της κόρης του Να σας θυμίσω ποιο Πασόκ πεθαίνεις ΑΙΣΙΑΚ ΜΕΓΑΝΙ Να σου θυμίσω ποιος είναι ο Σπυρόπουλος ο οποίος είναι ο άρχοντας Πως είναι παιδί μου ο Παρθενώνας να μπούμε στο Ήκα ο Σπυρόπουλος Πρακτικά λοιπόν, αν, αν εφαρμοστεί αυτό, Ελληνάρα μου, να σου πω ότι χιλιάδε άνεργοι ανασφάλιστοι μερικώς απασχολούμενοι και πολλοί ακόμη ουσιαστικά δεν θα έχουν καμία απολύτως σοβαρή πρόσβαση στο σύστημα υγεία. Οπότε λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα απευθυνθούμε στα δίκτυα, στι φιλανθρωπικέ οργανώσει και στι μη κυβερνητικέ οργανώσει, λέγε με μασαμπούκα! Μετά μην ξεχνά, μεγάλε, ότι έρχεται το Ίδρυμα Κλίντον. Έρχονται οι Τι πήγε Γιάννα και το είπε να έρθει να μιλήσει στο ίδρυμα. Σε παραγκαλώ δηλαδή μεγάλε Κυρία μου και κυρία μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Έχω τρέλα μεγάλη Να σε ενημερώξω ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό. Γεια σου, τηλεακροτή. Καλά που το Μία ολοβέρδος, Ελάτε να δουλέψει την τζάπα, θα σας δώσουμε μόρια. Μία ολοβέρδος δεν θα έχετε υγεία, γιατί έτσι γουστάρουμε. Ε, παιδί μου, κοιτάξτε να σου εξηγήσω τηλεακροτή μου. Είναι η, είναι η σοσιαλιστική σκέψη. Είναι η σοσιαλιστική σκέψη. Πώ να σου το εξηγήσω, δώρα μου, η σοσιαλιστική σκέψη. <laughs> Έλα παρακαλώ. βγαίνω, φου, α, έπεσαν τα σήματα, δεν βγαίνω, μη μου λες θα να ξανακοιτάξω το Ιντερνέδιο Το αυτό Δε α, το πάτησα τα κουμπιά, ρε παιδί μου, πατάω τα κουμπιά έλα Κάποιο χέρι εδώ κυρία μου και κυρία μου, ε, πού να το βάλω, βέβαια το τυπώσουμε Του έδειξα μια φωτογραφία του καναλάρχη Έτω. και τριλάθη, πού να το βάλω Πού, στο... Φατσαμπούκ. στο φατσαμπούκ Δεν έχω φατσαμπούκ εγώ το δώσω ένα να το βάλεις στο φατσαμπούκ ε, Λοιπόν, <laughs> παρακαλώ Μπήκε ξένος παράγοντας και μας έκανε μια διακοπή με ένα ψωλίδισμα Α... ναι. Φέβγα, φέβγα, φέβγα Ξαφανίσου ρε, ξαφανίσου ρε Πήγε να πούμε προβοκάτορα να πούμε Όλα τα ψηφίζεις εσύ <laughs> Λοιπόν... Κυρία μου και κυρία μου, μπαίνει. εγώ θέλω να σε ενημερώσω. Μέσα σε όλα αυτά, εγώ σου λέω και του νόμου. Εσύ δεν του ακούς Μπαίνει σε εφαρμογή ο, μνημα, ο μνημονιακός όρο η ρήτρα μηδενικού χρέου των ασφαλιστικών ταμείων. Τι σημαίνει αυτό, να σου το εξηγήσω. Από τι αρχέ του 2015, ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι θα χάσουν το 10% των επικουρικών συντάξεών του. Πώ είπε, ναι. Λοιπόν. Καταλάβατε λοιπόν γιατί δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ από το μνημόνιο Οι, οι, οι υπογραφέ του μνημονίου και όλα αυτά έγιναν νόμοι του κράτους Και η ισχύ τους είναι για πλέον των 100 χρόνων Το καταλαβαίνετε ή να ορμήξουν Δε, Δεν το καταλαβαίνω, δεν πειράζει αγόρι μου Δεν πειράζει, του κόμμα να πάει καλά Λοιπόν πρόσεξε τώρα, με τη ρήτρα μηδενικού χρέους, με την ίδια αυτή ρήτρα κόβεται το 50% των εφάπαξ των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων που βγήκαν στη σύνταξη μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013 κατάλαβες λέγαμε προχτές για τους συνταξιούχους τα, τα εφάπαξ τα... Καταλαβαίνει, λοιπόν όλα μπαίνουν σε εφαρμογή και πολύ ανακατεύεται η τράπουλα τον τελευταίο καιρό γύρω από του δημόσιους υπάλληλους εγώ θα στο θυμίζω θα στο θυμίζω πολύ ανακατεύεται η τράπουλα έρχονται και άλλα, περιμένται έρχονται κι άλλα και επειδή υπάρχουν άνθρωποι με αξιοπρέπεια σε αυτή τη σε αυτό τον πλανήτη να σας ενημερώσω ότι ο πρόεδρος της Σερβίας αρνήθηκε να δει τον Αλβανό Ράμα τον Πρωθυπουργό μετά τις δηλώσεις του περί ε, του Κωσόβου μέσα στο Βελιγράδι όπου πήγε να φάει μπάτσες από τον ε, Πρωθυπουργό της Σερβίας οπότε λοιπόν κατά την επίσκεψή του στην πόλη Πρέσεβο της οποίας η ψηφία είναι αλβανόφωνη ο Ράμα που λες του κάνανε τη μέση γιατί εκεί του Ράμα, αλλά ο πρόεδρος της Σερβίας προσέξτε, αρνήθηκε να τον δει, αξιοπρέπεια είδες να κάνει καμιά κίνηση τέτοια εδώ ο πρόεδρος Παπούλιας να τη σημειώσουμε και εμείς να τη φωνάζουμε κυρία μου και κυριέ μου η Τουρκία είναι τελειωμένη σα το λέω η Τουρκία είναι τελειωμένη Σα το υπογράφω. Η Τουρκία μετά τη σύσκεψη που έγινε προχθές και σκιάχτηκαν οι Τούρκοι του Έλληνε. Λοιπόν, η Τουρκία είναι τελειωμένη. Θα την κυνηγήσει νομικά ο Βενιζέλο. Είναι τελειωμένη, σου λέω η Τουρκία. Δηλαδή θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Θα την κυνηγήσει νομικά ο Βενιζέλο. Μεγάλε βαστάτε Τούρκοι Βαστάτε Τούρκοι τι δικογραφίε μάλλον. <laughs> Έλα, ορίστε. Ναι, ναι, ναι. Μια διαλυμένη ιστορία, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Θυμάσαι δεν ήμασταν πετσελικάδε που τρώγαμε καμιά φάπα και λέγαμε θα φέρω το θείο μου τον αεροπόρο εγώ. <μφυ> ναι. Τώρα λοιπόν το Βενιζέλος θα κυνηγήσει νομικά την Τουρκία. Βαστάτε, Τούρκοι τις δικογραφίε. Βαστάτε τα δικαστικά έδρανα. Ωρε πούσι μου. <μφυ> λοιπόν. 70 χρονών συνταξιούχος, εφοριακός. 65 65χρονη λογίστρια, σύζυγος του συνταξιούχου 70 χρονου εφοριακού. Διος υπάλληλος τραπέζης. Εκβίαζαν προχτές επιχειρηματία, ότι αν δεν τους σκάσει 80 εκατό χιλιάρικα ευρώ, θα πλέρωνε φόρο ένα εκατομμύριο. Στο κόλπο ήταν και άλλοι δυο υπάλληλοι τους δώε. Να σου πω τι θα γίνει. Ε. Θέλει να σου πω τι θα γίνει. Ο επιχειρηματίας... Πάει αυτός καταστράφηκε Ο εφοριακός θα πάρει αύξηση Επειδή είναι συνταξιούχος τη σύνταξή του Ο γιος θα γίνει διευθυντής τραπέζης Και η σύζυγος θα προσληφθεί στον αυτό. Έτσι είναι η κατάσταση μεγάλη στην Ελλάδα Θέλεις να την καταλάβεις, δεν θέλεις Σου Τα μικρά εμπορικά κατασχήματα τέλος έτσι Κάτι μαγαζάκια μικρά μετά το Κυριακέ ανοιχτά τώρα πρόσεξε τώρα μεγάλε Μπορείς να το βρει αυτό, παιχνίδι. Κάσουρε, φούρναρε. Τσένο, ψωμιά. Ναι, ναι, ναι. Τα πάμε ρε παιδί μου πάλι Πάρε 100 ευρώ πρόστιμο να Πάρε 100 ευρώ πρόστιμο Έλα γεια Θα σε βάλω στις 100 δόσεις Έλα γεια Ακού λέει να πούμε Δεν άκουσα από την αρχή την εκπομπή 100 ευρώ πρόστιμο δεν έχεις να τα πληρώσεις Σου κάνουμε 100 δόσεις Ε, πάρα καλό πολύ τώρα Μουσήνωθε Βρίστα Καλώς το παλιγάρι ξυλό, Τι έγινε Μουρήσε. Κλέψε να έχεις και άρπαξε να φας Έγινε, να σε καλά. καλά Εδώ ο φίλος μου Ο φίλος μου εδώ Έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι Κλέψει πως λέει, να έχεις και άρπαξε να φας Μουρήσε. Λοιπόν που λες, τι σου έλεγα τα μικρά βαγαζάκια τέλο, έτσι. Μετά το Κυριακές Ανοιχτά, με νέο κώδικα διοντολογία ε, που περνάει ο Πατριώτη. Ε, πρέπει ρε, παιδιά, να βρίσκω κοσμητικά επίθετα για αυτού, για να, να νιώθετε κι εσεί καλά. Ο Πατριώτη, ο Δημοκράτη, ο δεξιό τη εθνική δεξιά παρατάξεω για κουμάτος <Το> Τα καταστήματα έχουν δικαίωμα να κάνουν εκτός σε όλο τον χρόνο. <Το> τέλο, καταλαβαίνε τώρα, κάτι μικρούλιδε που με τα δόντια προσπαθούν να κρατήσουν. Την επιχείρηση τέλο. Κυρία μου και κύριε κυρία μου, κυρία μου, μου, φίλοι μου οι οποίοι εργάζεστε στην Deutsche Telekom, δηλαδή στον πρώην ελληνικό ΟΤΕ, mm -hmm. να σα ενημερώσω ότι η φιλινάδα σα και σύμμαχό σα Μέρκελ ετοιμάζεται να πουλήσει τι κρατικέ μετοχέ τη Deutsche Telekom, δηλαδή και του ΟΤΕ, του λεγόμενου ΟΤΕ όπω καταλαβαίνει, σε ιδιώτε. Και τα χρήματα θα τα δώσει για την ενίσχυση των δημόσιων ελληνικών νοσοκομείων. Τι. Γέλασες <Γλαιο> Όχι δεν θα τα δώσει Θα τα δώσει για τα γερμανικά νοσοκομεία Έτσι είπε η Μέρκελ Τώρα αν την Deutsche Telekom την πάρη, Τον οτέ δηλαδή τον πάρει Κανας ιδιώτης βαρβάτος Χαιρέτα μα τον Πλάτανο Και Κολεόν Καρτέρι Φτάνοντας στο τέλος Και με μια ειδική αφιέρωση Για την Δυτική Μακεδονία Αλλά και για όλους Τους φίλους που μας ακούνε Θα ακούσουμε ένα τραγούδιο μου Και όλοι μαζί και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε Η εγκάγια και η τορτούς εντό του στοπαραγάν. Εκεί δεν και δεν μ' Θα λέγανε και μανιέν τόρτου στο παντέρ και με μ' δεν μανιά Monday morning runs a Sunday night screaming. Slow me down before the new year dies. Will it? Won't take much to kill a loving smile. Near a mother with a baby crying in her arms saying, Give me help, give me strength, give the soul a night I fell asleep. Give me love. Το μικρόφωνο να μου πει. Ορίστε ναι, παρακαλώ Ορίστε, έλα, <laughs> έλα, έλα, πάρε, πάρε. Yeah. Λοιπόν, τέλος. Για σήμερα, κυρίες μου και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσουν τα γλέρια του Καναλάρχου. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για την υπομονή σα, για την ακρόασή σα, για τι παρατηρήσει σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπόχρεη μένουμε. Yeah. Ευχόμεθα πάντω να είσαστε όλοι καλά. Όλοι. Από που και αν ακούτε και δεν ακούτε. Γεια και χαρά σα. 101,5 FM Stereo